Άιντε καλώς ήρθατε κυρίες μου και κύριοι Το πήραμε Άιντε Σήμερα Κατά την παράδοση. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο άρτα στου 101.5 FM στέρεο Καλώς ήρθατε λοιπόν Να ισορροπήσουμε να, Κουτουλώντας τον τοίχο Κάνουμε ισορροπία Πώς έκανε πώς πέρασε ο άλλος Τους δυο τους ουρανοξίστες Χωρίς δίχτυ προστασίας Τι ουρανοξίστες χωρίς δίχτυ Εμείς περνάμε Κάθε, κάθε μέρα χωρίς δίχτυ προστασίας Και μερικοί από μας βέβαια Φουντάρουν στο κενό Και γράφει, γράφει το κοντε Κυρία μου και κύριέ μου α, Ξέχασα να σας πω ότι να θυμηθώ Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Εσείς στο 26814060 Μπορείτε να μας κάνετε αυτές τις ωραίες παρατηρήσεις σας. Και αφού πούμε Καλημέρα στο Radio A.E.T.O.S. Στην κουζάνη, γεια σου ρε Κώστα! <Χυσαι> πούλησες κανένα βινίλιο ρε που <Χυσαι> τα με το κιλό! Τι έκανες! <Χυσαι> καλημέρα στα Σέρβια, καλημέρα στην Πτωλεμαίδα, γεια σου τάσο! <Χυσαι> Καπνίζουν ωραία οι καμινάδες στην Πτωλεμαίδα, τι έγινε! <Χυσαι> καλημέρα στην ΕΜΕΑ, γεια σου ναι <Χυσαι> Περιμένω το αίμα του Ταύρου ε! Μην με ξεχάσει και ο ναι ΜΕΑ πρες! Ναι <Χυσαι> πρες, ενημερώνεστε έγκαιρα, έγκαιρα και σίγουρα! Ναι ΜΕΑ πρες, είναι <Χυσαι> site! Τέτοιο, στο τέτοιος. Τοπικό εκεί, ναι, μέρα. Πώς έχουμε εδώ να πούμε... artlanda.gr Θα κάνω ένα site το οποίο θα είναι artlanda.gr Καλημέρα στην Κύπρο, στον Artfm. Στον Νίκο, τον Αμάραντο και στην παρέα του εκεί. Πού έχουμε άλλα ράδια. Ε. Μας μεταδίδουν. On... Καλημέρα στο ράδιο Μόσχα. Μας μεταδίδει το ράδιο Μόσχα. So rest... Το ράδιο Μόσχα, καλημέρα είχε κάνει μια εκπομπή το... το 1950 τόσο νομίζω, το 40 τόσο, το ράδιο Moscow και υπόθηκε το εξής Φυσικά και νικήσατε τους Γερμανούς στο... στις μάχες που δώσατε ήσασταν αναγκασμένοι να το κάνατε απλά γιατί είστε Έλληνες Κάπως έτσι υπόθηκε από το Ράδιο Μόσκα το 1900 τόσο. Ε, μη με παρκάς τηλέφωνο τώρα και μου πει πάλι για τον κομμουνισμό. Δεν αντέχω άλλο αυτή την ιστορία. Κυρία μου και κυρία μου τι σου έλεγα. Ναι. Αφού είπαμε λοιπόν καλημέρα στους φίλους που ακούνε μέσω ιερού Ιντερνεδίου ελάτε να κολυμπήσουμε παρέα στην ευτυχεσμένη πισίνα στην οποία μας έχει ρίξει η πατριωτική κυβέρνησης Αλλά και η πατριωτική συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση Η παρουσία και έπεσε ο κομμουνισμό. <Σ> <Σι> Βέβαια. Βέβαια, άμα δεν ρίξουμε και τον κομμουνισμό μέσα, δεν μπορούμε. <Σι> κυρία μου και κυρία μου, λέω διάφορα εδώ με τον καναλάρχη, ο οποίο μου φερε πολύ ωραία νέα. Τι να σα λέω, δηλαδή, δεν σα τα λέω κι εσάς γιατί θα σα σηκώσω τη λίμπιντο ψηλά. <ΣΣ1> λοιπόν, πάντω, εγώ εκείνο που έχω να σα πω, θα σα πω χαρούμενε ειδήσει σήμερα για να, να σα σηκώσω τη λίμπιντο. Θέλετε να σα σηκώσω τη λίμπιντο, να σα δείξω μια φωτογράφηση τη Αμπρόζο. Πώ είναι Μπαμπρόζο. Πως τι λένε εκείνη ναι, ρε τι γκόμενα Σας δείξω φωτογραφίες Θα σας τη σηκώσω όμως Τη λύμπητο Αφού σας ενημερώσω πρώτα Ότι σήμερα ξεκινάει το Eurogroup Έχουμε ραντεβού Πως έχει ο άλλος ρε παιδί μου, με την γκόμενα να βοηθούμε Έχουμε ραντεβού με το Eurogroup Και θα γίνει μεγάλε Παζάρι, τεράστιο παζάρι Και ξέρεις ποιο θα παζαρέψει για σένα Ο Χαρδουβέλερ Έλα ρε μεγάλη έλα πάρε πάρε οι γυρογκρούπιδες Με δόλωμα την έξοδο Από το μνημόνιο Και οι σύμμαχοι και η εταίροι Ζητούν εδώ και τώρα Υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του μνημονίου Γιατί τι δεν υλοποιήθηκε Ρε παιδιά από το μνημόνιο Τα παίρνετε χοντρά, βάζετε και άλλους φόρους Σκοτώνετε κόσμο, τι δεν υλοποιήθηκε Ακριβώς, τι άλλο ζητάτε Ρε, ρε πούσιμο Λιμών Α να μπει, α εντάξει Να μπει άμεσα ο νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γιατί όσον Σονούπο θα φύγει η Τρόικα όσον Σονούπο θα φύγει η Τρόικα Οπότε δεν μπορείς να μείνεις χωρίς εποπτικό μηχανισμό Τι σου λέω πρωί πρωί Τι λέει αυτός Λέει τα δικά του Α που λέγαμε για τη Ρωσία πριν Λοιπόν που λες Ελληνάρα μου Το θέμα το θέμα λοιπόν είναι είδασαι, Ξεκίνησα ανεβάζοντάς ότι λίμπητο Γεγονός είναι πάντως Ότι Έχοντας μνημόνιο Δεν έχοντας μνημόνιο Με μνημόνιο, χωρίς μνημόνιο Με υποπτικό μηχανισμό Με έτσι κι αλλιώς και λιώτηκα Το Ράιχεμπαχ Το ξέχασες το Ράιχεμπαχ Έτσι Μέχρι τον Ιούνιο τουλάχιστον Θα είναι εδώ να διαφεντεύει το Πρωτοκτοράτο. Μην ανησυχεί καθόλου. Εδώ θα είναι ο Ράιχενμπαχ και η παρέα του και όλοι μαζί θα παλεύουν για την πλέργια ευτυχία. Όλοι μαζί! Ο Ράιχενμπαχ, η, πολ... η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση, ο, Θεοδωράκης. Μην ξεχνάς, ο Θεοδωράκη. Μην ξεχνά το Θεοδωράκη, Γεια σου, Ρε Σταύρο. Παρα... Παραμένω με την απορία Πού διάλο τους βρίσκουν αμέσω τόσους οπαδούς ρεγά μου Πού διάλο τους βρίσκουν τόσους οπαδούς αμέσως Καλώς το παιδί Λοιπόν που λες ε, μου Μέσα εδώ είναι. Α, περίμενε Λοιπόν που λες, τι σου λέγα για το αχ ναι, μιας και η σούπα Θεοδωράκης να σε ενημερώσω, όπως σου είπα και χθε που ζήλεψα ότι σήμερα θα συναντηθεί επιτέλους ο Θεοδωράκης με τον Παπούλια και γιατί, απορία παραμένει εμείς γιατί να με συναντηθούμε με τον Παπούλια να φάμε κανα κρουασανάκι εκεί κανα τυροπιτάκι, κανα κουλουράκι καμιά πορτοκαλάδα γιατί στο μέγαρο εκεί δεν σερβίρουνε αλκοόλ Τσίπουρο και τέτοια. Λοιπόν, θα συναντηθούν σήμερα Και θα ζητήσει, πρόσεξε Επιτακτικά Ο πατριώτης Το νέο αίμα της Ελλάδας Για το Θεοδωράκη σας μιλάω Τα εξής Η σημερινή, η σημερινή βολή να εκλέξει πρόεδρο Θα βαρέσει το ποδάρι κατά ή ο Θεοδωράκης. Λοιπόν Και να, αφού εκλέξει πρόεδρο Μετά να κάνει αναθεώρηση συντάγματος Μετά να κάνει α, α, α, Αλλαγή εκλογικού νόμου και μετά να γίνουν εκλογές. Κατάλαβες μεγάλε. Οπότε αναθεωρώντας το σύνταγμα. Ο... Πως τον λέγαμε προχθές. Το Πασόκ με το 3%. Ο Κούβελ. Όχι ο Κούβελος. Πως τον λέγανε και το βιομήχανο. Ο Μούρελος. Πώς... Τέλος πάντων. Ο Κωνσταντόπουλος και οι άλλοι φέρνουν το σύνταγμα. Στα μέτρα τους. Λοιπόν με την υπάρχουσα βουλή. Μετά. Θα κάνουμε και αλλαγή του εκλογικού νόμου αφού θα βγάλουν κυβέρνηση για τα επόμενα 50 χρόνια διότι αυτό θα γίνει. Θα σου πασάρουν και ένα έτσι πολύ απλά πάρτερε και μία απλή αναλογική να έχετε και μετά θα κάνουν και εκλογές. Τι εκλογές να κάνουν. Τι εκλογές. Πώς να τις κάνουν τις εκλογές. Οι εκλογές γίνονται όταν λένε κάποιοι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο Θεοδωράκης παρακαλώ κυρία μου και κυριέ μου ορίστε ναι Κοίτα ο Ιχολύπτης ρε κοίτα μου τα ο άρα Ιχολύπτη, ναι, παρακαλώ κυρία μου, με συγχωρείς, βρίζω και τον Ιχολύπτη ταυτόχρονα, ναι, παρακαλώ, ναι. <Στοντυκlash> mm. Mm. <Στοντυκlash> θα σας απαντήσω, θα σας πω τώρα τη γνώμη μου, ναι. Ρωτάει ένας τηλεακροατής εδώ. Ο Θεοδωράκης λέει τι να ζητήσει από τον Παπούλια λέει Να μπαίνουν βουλευτές στη Βουλή ε, Φίλε μου Κοίταξε να σου πω τη γνώμη μου έτσι δεν είναι Ο Θεοδωράκης Αν μιλάς για τον ίδιο Θα βάλει στη Βουλή όσους γουστάρουν ε, η Μπομπολέη και η παρέα του Ακριβώς όπως έγινε με τον Μαρουαφώτα Τον Γκουρέλα ας πούμε Όπως έγινε με τον κρατζαφέρνη. Όπως, όπως γίνεται τώρα με τον not... τζίμερο. Το θυμάσαι αυτοί λοιπόν τοποθετούν εκεί στις καρέκλες της δημοκρατίας τους όσους και όποιου θέλουν οπότε λοιπόν μέσα σε αυτό το ping pong μέσα σε αυτό το show όπως θα έλεγε η φίλη μου τώρα κάνουν τις εθιμοτικές του επισκέψεις οι MEN2 ε, οι οποίοι προηγούνται αυτή τη στιγμή Σαμαράς και Αλέξης για να πολώσουν περισσότερο την κατάσταση Ίσως είναι και ένα παιχνίδι να πετάξουν το Βενιζέλο αλλά δεν νομίζω Λοιπόν διότι από πίσω ο Βενιζέλος έχει μεγάλες πλάτες Δηλαδή να πετάξουν ε, την ιστορία του Βενιζέλο για να μείνουν οι δυο ε, Συμπράττοντας για εθνικούς Φυσικά πάντα το εθνικό είναι μπροστά να κυβερνήσουν Οι μεν δύο λοιπόν όπως λέγαμε για να πολλώσουν το κλίμα Οι άλλοι για άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Να γίνετε τζερτζελές στη τη λαϊκή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε στη Γκουζάνη να γίνεται τζερτζελές Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνουν έρχονται στον παπούλιο εκεί πέρα Πίνουν τα ουίσκια τους Λοιπόν ρίχνουν τις μασαμπούκες τους Γράφουνε με πηχαίους τίτλους οι εφημερίδες Ωα μπα πήγε ο πατριώτη ρε παιδί μου στον πρόεδρα Και ζήτησε αυτό ο δημοκράτης Κουχέψτη από πίσω να πω με ψηφοκουβαλιτές Και γίνεται ένα παιχνίδι. Λοιπόν έτσι τώρα βγήκε να πάρε για παράδειγμα τον πάνω. Ο Πάνος. Ο Πάνος ζητάει συνασπισμό αντιμνημονιακής δεξιάς. Ποια είναι αυτή η αντιμνημονιακή δεξιά ρε Πάνο? Πρόσεξε. Κάνει πολιτικό συνέδριο των ανεξάρτητων για δημοκρα... δημιουργία αντιμνημονιακού δεξιού μετώπου. Ποιο είναι αυτό το αντιδεξιό ε, αντιμνημονιακό το, όχι, συγγνώμη, όχι το αντιδεξιό το δεξιό αντιμνημονιακό μέτωπο είναι όπως λέγαμε ένα πανηγύρι μεγάλε ένα πανηγύρι στο οποίο είναι βολεμένοι αυτή και ο στρατός τους και υπάρχει μεγάλη μερίδα η οποία σφαγιάζεται καθημερινώς οι εικόνες που βλέπεις από τους τζιχαντιστές δεν είναι τίποτα μπροστά στη σφαγή την οποία κάνουν καθημερινώς αυτοί και οι οπαδοί τους στη γεωγραφική περιοχή που αποκαλείται ακόμη η Ελλάδα είναι κάτι ανάλογο, είναι κάτι εσχρότερο όχι ανάλογο, από αυτό που κάνουν οι τζιχαντιστές. Οι τζιχαντιστές βγάζουν το μαχαίρι, σπάζουν έχουν και προβολή τα δείχνουν, δείχνουν να κλάσσουν οι τζιχαντιστές πρώτη είδηση είναι από CNN μέχρι Κουνενέ Μέγκα εδώ λοιπόν, εδώ αυτό που κάνουν οι Έλληνες τζιχαντιστές πολιτικοί με τους οπαδούς τους στην υπόλοιπη μερίδα του πληθυσμού, αποσιοπάτε, δεν το δείχνει κανένας και είναι εσχρό Με τον τρόπο που το κάνουν Οπότε πάνω μου Άσε τώρα τις δεξιές ε, Αντιμνημονιακές δυνάμεις Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι αυτές Και τι νταϊρές είναι αυτός Που βαράτε για να μαντρώνετε Κάποιους Βέβαια από τη στιγμή που κάποιος έχει ανάγκη Να μαντρωθεί σε μια ομάδα Σε ένα κόμμα, σε ένα κίνημα Σε ένα κούνημα ή οπουδήποτε αλλού Ή θελέστα Και παθέστα μεγάλα η Θελέστα και Παθέστα για μία ακόμη φορά. Ρεγαλώ. Αυτός πήγε στον εξάρτητος Έλληνε. Αυτός. Ενώ ψήφισε όλα τα μνημόνια. Τώρα τι να πω, Ρεφίλε, πήγε ένα Γιανόπουλο πρώην Υφυπουργό και τι έγινε να πω, Δεν έγινε τίποτα. Όλοι, όλοι είναι μαντρωμένοι κάπου. Όλοι είναι μαντρωμένοι κάπου. Γιατί έχει την εντύπωση ότι άμα κάνουμε αυτή τη στιγμή ένα ακόμα εξωγήινων δεν θα βρούμε οπαδού. Θα βρούμε. Σου λέω. Wow. μια χαλά, θα βρούμε. Ε, οπότε τώρα ποιο είναι ο συνασπισμό τη αντιμνημονιακή δεξιά. Προσωπικά θα σε κοροϊδέψω Κουνήστε λίγο το κεφάλι σας ρε, ε, Για τον πάνω μιλάμε τώρα Τι έγινε ρε μεγάλη Μη μας τρελαίνετε Ανακάλυψε ο Κουτσούμπας, ο κουτσούμπας Το Κουτσούμπα το κουκουέ, Ανακάλυψε ποιος φταίει Για τις καταστροφές Από τις τελευταίες πλημμύρες στην Αττική Έλα μη μου λες τέτοια το μεγάλο κεφάλαιο σίγουρα. Να, βέβαια. Το μεγάλο κεφάλαιο ευθύνεται για τις καταστροφές και τι πλημμύρε. Το μεγάλο κεφάλαιο ευθύνεται. Λοιπόν, για τις καταστροφές και τι πλημμύρε. Είπε το μεγάλο κεφάλαιο, μπαζώστε τα ρέματα, χτίστε παράνομα, ε, μην υπολογίζετε τίποτα, καταστρέψτε τα πάντα και έτσι το μεγάλο κεφάλαιο ευθύνεται για, για τι πλημμύρε διότι το κριτήριο που καθορίζει τις εξελίξεις είναι το κέρδος του μεγάλου κεφαλαίου το μεγάλο εμπόδιο της λαϊκής ευημερίας είναι η άναρχη καπιταλιστική ανάπτυξη ο αδυσόπητος ανταγωνισμός μεταξύ των μονοπωλιακών ομήλων <Τι> Μεγάλα τι να σου πω εγώ προσωπικά δηλαδή <Τι> δεν έχω να συμπληρώσω τίποτε <Τι> είχα και εγώ δυσκύλια σήμερα το πρωί και το μεγάλο κεφάλαιο <Τι> σου μιλάω για όλα είναι το μεγάλο κεφάλαιο για το ότι εμείς είμαστε στη γωνία δουλεύοντας τον κόσμο τόσα χρόνια δεν βέβαια υπάρχει ο αντίλογος λέμε διάφορα, έχουμε τα εφημερίδες μας έχουμε εκείνο, έχουμε τάλο. ναι όπου υπάρχει λόγος υπάρχει και αντίλογος αντίλογος όταν μας συμφέρει απλά εσείς καταργήσατε το νόμο της φυσικής ότι όπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση διότι με τη δράση τους μας έχουν ξεσκίσει και από αντίδραση δεν βλέπουμε τίποτα αυτό το νόμο της φυσικής τον έχετε καταντήσει για τον κουτσούμπα μιλάω τώρα ασχετά αν άλλες εποχές γινόταν άλλα ας τώρα αυτό λοιπόν θυμόσαστε έναν τυπάκο χατζιμαργάκι πατριωτάρα μεγάλη που ήταν γερμανός Ευρωβουλευτής και μετά ήρθε στην Ελλάδα και κόσευε από εδώ, από εκεί και χτυπιόταν, ήθελε να γίνει ευρω... να, να την ε... να γίνει και αυτός έκανε κόμμα στην Ελλάδα, να έλαβε μέρος σε ευρωεκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά είδες λοιπόν, κανέναν δεν αφήνει χαμένο το σύστημα, έπαιξε το παιχνίδι του Χατζημαργκάκης λοιπόν στις εκλογές κατακαιρμάτισε και αυτός την ελεύθερη βούληση και τώρα λοιπόν το σύστημα το σύστημα μέσω του Μπένι τον αντάμιψε. Είναι λέει πρέσβης, τον έκαναν πρέσβη εκ Ναι και θα αναλαμβάνει λέει αποστολές. Θα τρέχει, θα τρώει και θα πίνει ανά τον κόσμο. Ο Χατζημαργάκης, ο Χατζημαργάκης. είναι πρέσβης εκ Τι έχει προσφέρει ο Χατζημαργάκης στην Ελλάδα, μόνο ο Μπεμπέζενι ξέρει και ο Χατζημαρκάκης. Μεγάλε, δεν υπήρχαν άλλες προσωπικότητε λέμε να κάνεις αυτές τώρα οι πρέσβεις εκπροσωπικότητων και τέτοια είναι θέσεις βολέματος έτσι μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας βολεύουμε τον κολλητό μας εκεί μας κάνει τη δουλειά παίρνει και αυτός είναι η αμοιβή για τις εργασίες ε, ε, τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο σύστημα λοιπόν και από όλε τι προσωπικότητες στην Ελλάδα ο Χατζιμαρκάκης έγινε εκπροσωπικότητων πρέσβη. άιντε να τον χαιρόμαστε και αυτόν τον βολεμένο. Είπαμε. Το σύστημα θα σε ανταμείψει για τις υπηρεσίες που θα του προσφέρει. Έτσι λοιπόν καινούργια χαρά πήρε η μάνα του Χατζημαρκάκη που έγινε ε, πρέσβης εκπροσωπικοτήτων. Διότι όπως έχουμε μάτα ξαναειπεί του χέστη η μάνα χαίρεται τα ντριωμένου σκούζι. Κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο χαρού Ξέχνα τα προβλήματά σου όλα διότι τα θέματα λύνονται οριστικά πια επειδή η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου φέρνει το Ίδρυμα Κλίντον στην Ελλάδα τώρα τον Ιούνιο για να κάνει αναπτυξιακές και κοινωνικές πρωτοβουλίες το Ίδρυμα Κλίντον γι' αυτό να μπούμε στη σειρά ούλες λοιπόν έρχεται το Ίδρυμα Κλίντων στην Ελλάδα συναντήθηκε χτες με το Σαμαρά η κυρία Γιάννα λοιπόν που θα, για το συνέδριο που θα γίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα και επέλεξαν την Ελλάδα Εντελώ τυχαία να έρθει εδώ ο Κλίντον ε, εντάξει δεν λέμε εντελώ τυχαία η Ελλάδα τώρα είναι και αναπτυγμένη ε, γίνεται φοβερή ανάπτυξη ε, έχει βγει από την ύφεση που λέμε ύφεση τώρα έτσι ονομάζουμε τις δολοφονίες στην Ελλάδα ΍φεση. η Ελλάδα είναι μια χαρά γι' αυτό λοιπόν εντελώ τυχαία για να έρθει ο Κλίντονας ε, και το ίδρυμά του να ομιλήσουν για πρώτη φορά τον Ιούνιο γίνεται και το φέρνει η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Χάιντε και Ισανώτερα Τι έγινε ρε παιδί μου hey, Έλα, αυτά είναι Περίμενε Λοιπόν που λες, Ελνάρα, το θυμόσαστε το Γιάννο τον Περιτιανό τον Παπαντονίο. Το ε, το, όλοι για το σοσιαλισμό παλεύουμε, το χαμόγελο της Κρέστ. έμορε. γιατί ξεχνάτε εύκολα, γι' αυτό σας το θυμίζω ποιος είναι. Ο Γιάννος λοιπόν, που έχει κατηγορηθεί και τελευταία για κάτι μαύρα, τα οποία κάνανε φτερά σε τράπεζες, λοιπόν, του εξωτερικού, να σε ενημερώσουμε ότι είναι πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής Ναι σου λέω μεγάλε Ποιος θα ήταν πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής Είναι ο Γιάννος ο Παπαντονίου και έκανε εκδήλωση χθε. ο Γιάννος είπαμε φάτε ποιείτε αδέρφια, με θέμα προσέξτε επενδύσεις στην Ελλάδα και αναπτυξιακή πολιτική και έκανε ομιλία Μιλάμε για ομιλία τώρα να την πιεις στο ποτήρι. Όμως λέγαμε, λέμε, θα μάθω ξαναυπούμε. Όχι δεν βάζουν μυαλό, μεγάλε. Κάνουν χειρότερα από ό,τι κάνανε. Παρακαλώ. <Συρίζει> <Συρίζει> όχι. όχι, όχι, όχι δεν είναι. Θα σου πω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, Όχι, δεν είναι, α το φίλο εδώ: Το θέμα τη ομιλία έπρεπε να είναι επενδύσει στην Ελλάδα και καταθέσει στο εξωτερικό. <Τι αφή> όχι, δεν έπρεπε να είναι. Έπρεπε να είναι επιδοτήσει στην Ελλάδα και καταθέσει στο εξωτερικό. Ξέρει ο Γιάννη από αυτά. Παρακαλώ. Έκλεισε το τηλέφωνο, παιδιά. Με συγχωρείτε, ξαναπάρτε. Αν θέλετε, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ο Γιάννη. Ο Γιάννη ο Περιτιανό. Ο, ο χαμόγελο τη Κρέσ. <Τι αφή> Έλα, μεγάλε, δώσε! Παρακαλώ! Μπορείστε κυρίως! Είσαστε στη Θήβα! Άρε με απεντυλοξή γα προχώρα! Δεν είστε... Στο Ιντερνετ τι κόπηκε! Mm. Με, για πατήστε εκεί το βελάκι το play μήπως παίξει! Ναι, κοιτάξτε το α, α, Αλλιώς κάντε μια ανανέωση στη σελίδα Αυτό που λένε ελληνικά refresh Κάντε Ναι ε, ξέρετε τώρα το Ιντερνέδιο Καμιά φορά κόβετε, ξανάρχεται, Κάντε ένα ε, αυτό που λέμε ελληνικά refresh στη σελίδα Και δεν νομίζω θα παίξει Νομίζω ναι Να είστε καλά εκεί στη Θήβα Με τον επαμεινόντα σας Χαιρετώ, γεια σα. Ο φίλος μας εδώ από τη Θήβα Είπαμε άμα δείτε ότι έχει πρόβλημα το η Ελληνικά ρεφρές λέγεται κάντε του μία έτσι Λοιπόν, τι σου λέγα λοιπόν για το Γιάννα το Περιθιανό μεγάλε Ναι Απαντώ στο φίλο τώρα τον προηγού, προ προηγούμενο. Που, όχι ομιλία επενδύσεις Επιδοτήσεις ε, Μίζες Και καταθέσεις στο εξωτερικό Βεβαίως ε, Κατακλείδι λοιπόν σου λέω όχι απλώς δεν άλλαξε τίποτε τα πράγματα γίνονται πιο, πιο ε, χειρότερα, πιο σκατένια από ό,τι ήταν. Διότι εκείνη την εποχή που αυτοί τρώγανε, κλέβανε, πίνανε, υπήρχαν και δέκα δουλειές που δούλευαν πέντε ονειροπόλοι και βγάζαν μεροκάματο. Σήμερα, φτιάχνοντας καινούρια κέντρα, καινούριο τόνα, πρέσβηδες, προσωπικότητων τόνα, βολεύουν όλων αυτών των στρατόλιμων, χωρίς να αφήνουν περιθώριο, κλείνοντας τη στρόφιγγα για να βγάλει ένας άνθρωπος ένα μεροκάματο. Ένα μεροκάματο ρε παιδί μου, να βγάλει ένας άνθρωπος. <Τι> πρέπει να είσαι δηλαδή εκεί, λαμόγιο, για να επιβιώσεις μαζί τους. Παρακαλώ. Σωστός, σωστός, μοιάζουνε κοστάκι. Λοιπόν, Κώστα, Ελληνικά το ρε φρές, δεν το λένε επανεκίνηση. Ή του, του δίνει σουτ που λες εσύ Το βαράς από πάνω ρε πω το μηχάνημα μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, Και θα πάρει μπροστά Αυτό είναι ρε φρές. Λοιπόν! Λιμόν Γεια σου ρε Κώστα Καπνίζουνε κύριε Ντουμάνι ρε Πως τις λένε εκεί της, Αυτά στην τη. Πως τα ρε κόλλημα Αλτσχάιμερ πάθαμε φα, Όχι φαγά Τα φουγάρα ρε Κωστάκι λοιπόν, Κάνουνε πουλές, ομάδες, κέντρα, ε, αυτά και είναι πρόεδρος τώρα, προσέξτε, είναι πρόεδρος του κέντρου ερευνών προοδευτικής πολιτικής. Ο πρόεδρος, υπάρχει κέντρο ερευνών προοδευτικής, καταλαβαίνεις, αφού γδέρνουν το πετσί του κόσμου παίρνοντάς του το μπλούτο του, το φυσικό, το προσωπικό, το... Μοιράζουν, αφού και έχουν αυτοί τον πλούτο, τα ψίχουλα, τα οποία βέβαια είναι παντεσπάνια, στου Γιάννου και στου Έτσι και στου αλλιώ, αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα, για να κάνουν κέντρα ερευνών προοδευτικής πολιτική μεγάλη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' αυτό ανησύχησαν, μην μείνουν έξω από το φαίμερική εκεί. Οπότε η πατριωτική Νέα Δημοκρατία, κυρία μου και κυρία μου, η πατριωτική δεξιά παράταξη, ναι! Κάνει εξόρμηση με υπουργούς με πρωτοκλασάτα στελέχη να ομιλήσουν για να συσπυρώσουν τους ψηφου, ψηφοκουβαλητές τους σε όλη την επικράτεια. Hey, yeah. Θα τάξουν πάλι. Εσένα τι, έχουμε διορισμένο εδώ και 50 χρόνια. Θα σε ξαναδιορίσουμε. Θα σου δόκουμε κι άλλα. Θα σας δόκουμε, θα σας δόκουμε. Εξόρμηση λοιπόν. Η νέα δημοκρατία κάνει εξόρμηση με πρωτοκλασάτα στελέχη. Εγώ πάντως αν έρθει να μου μιλήσει πώς τον λέγανε εκείνο τον πιλώνα του πολιτισμού ρε <Τι> Εκείνο και τον πιλώνα το, το που είχαν στον πολιτισμό Τον είχε ο Σαμαράς <Τι Τι> <Τι> Εγώ θέλω αυτός να μου μιλάει για την πατρίδα <Τι> <Τι> <Τι> Δεν γίνεται, δεν αντέχω άλλον, αυτός θέλω Λοιπόν, μου λες <Τι> Προσέξτε, όσοι απαλλάχθηκαν από πενικές ευθύνε με βουλεύματα και τροπολογίες δεν θα δίνονται στη δημοσιότητα ούτε στη βουλή τα ονόματά τους, αλλά μόνο στη δικαιοσύνη. Yeah, yeah, yeah, yeah. Δηλαδή τα ονόματα αυτών των λαμογιών τα οποία τα απάλαξαν, λοιπόν, μας είπε ο Ρακητζής, λοιπόν μόνο στη δικαιοσύνη τα ονόματα που απαλλάχθηκαν από ποινικέ ευθύνε, με βουλεύματα. Κατά τα βουλεύματα καταλαβαίνεις τι είναι. Γιατί ρε φίλε γιατί ρε φίλε θα μου πεις και να τον μάθεις το λαμόγιο δεν το βλέπεις το ένα μιλάει ε, από εδώ το άλλο μιλάει από εκεί τ' άλλο κυκλοφορεί με αεροπλάνα και τι έγινε και τι έγινε θα μου πεις τίποτα δεν έγινε απλά ξέρεις ο, ο αδικημένος ε, κάποια στιγμή βλέποντας αυτό το χαζοκούτι λέμε τώρα ένα λαμόγιο κάπου μέσα του Λέμε ρε μέσα του, ξέρω εγώ, στο μέσα του κάπου Ξέρεις είναι αυτό που λέμε έτσι, παίρνε τα χάκια του Τα χάκια του, καταλαβαίνετε παραπέρα τι είναι τα χάκια Ωπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα Τρέχω, διακόπτω την εκπομπή, πάρα αυτά Πάω να αγοράσω και λεμπία Πάρω και λεμπία και τέτοιο κάτι Πώς το λένε αυτό που βάζω στο κεφάλι Από αυτό μωρίζει, μαντίλα Με το τέτοιο τελειώσαμε Ei, αρτινοί μου και αρτινιές μου Ντουμπάι θα γένουμε Ντουμπάι σου λέω θα γένουμε είναι μέσα στις τρεις περιοχές η Άρτα λοιπόν <podemos digo> λίγο σιγότερα γίνεται λοιπόν δεν γίνεται τέλος πάντων η Άρτα είναι μία στη, μέσα στις τρεις περιοχές που ξεκινάνε έργα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τέλος Α, Θα σκάσετε εκεί στην Κοζάνη. Θα μείνετε με τις καμινάδες κόστα Θα σε καλέσω ρε με το πετρελαιοφόρο μου Θα σου βάλω και λεμπία ρε. Θα σε κάνω ρε σε ήχυρε. Αλαχμούντ. Αλγκιόνι θα σε λένε. σε ρίχυνα. Λοιπόν. πω Ρε παιδιά λίγο σιγότερα! Λίγο σιγότερα! Λοιπόν, ε, θα σε κάνω σε ήχουρε μεγάλε. Βο! Wow, πρέβεζα Και τελω έλα ρε παιδί μου στην τελω Είμαστε μέσα στις περιοχές που η Ιταλική ενεργειακή Εταιρεία Enel Print Spa θάμαση. Βρήξι το πετρέλαιο! Τελειώσαν τα ψέματα! Κώστα! Αγέννο ο Σεήχη, Αλαχμούντ, Φεβρουάριο, Νεχμουντ, Νεχμουντ, Νεχμουντ, Νεχμουντ, Νεχμουντ, Νεχμουντ, Νεχμουντ, Νεχμουντ, Νεχμουντ, Νεχμουντ, Χαλά λέει εδώ ο Δεν θα έχουμε πια βραχικό κόλπο. Θα έχουμε. Ανθρακικό κόλπο από τους συντρογουνάνθρακες Τους οποίους θα βγάζουμε Λίμω μεγάλε σου λέω με". Και δεν το ξέρω αυτό το πράγμα Τελείωσε Τελείωσε μιλάμε θα παρκάρουμε του τους Εδώ στον Άραχτο Τρέμε αντράμοβετς Πώς το λένε τον άλλον 300 μέτρα θαλαμιγό θα φέρω Του παρκάρω εδώ στο γεφύρι να πίνω καφένα μου Όρε Κώστα θα γένει εδώ Το έλα να δει βέβαια κυρία μου και κυρία μου πέρα από το ότι εμείς θα γένουμε Ντουμπάι δεν πάει να πνιγείτε εσείς εκεί παραπέρα να πούμε να σας ενημερώσουμε όμως να μην σταματήσουμε μέχρι να γένουμε Ντουμπάι να σας ενημερώνουμε να για παράδειγμα η Γερμανική Δημόσια Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών θα πάρει κάτω από το τραπέζι το πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών ασφάλειας τηλεφωνίας τηλεδιάσκεψης και δομημένης καλωδίωσης των 34.000 κτιρίων προσέξτε της δημόσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε όλη την επικράτεια ε, Ποιο θα το παίρνει αυτό καμιά ελληνική εταιρεία δηλαδή με λίγα λόγια θα έχει όλο το χειρισμό των κινήσεων που γίνονται ηλεκτρονικά στο ελληνικό δημόσιο η γερμανική εταιρεία Ορίστε, κασκαντέλ Πως είπες Μουσική Α, να μην βγάλουν κι αυτή ένα μεροκάμα ρε παιδί μου, σε παρακαλώ Μουσική Μουσική Γουστάρω τέτοια πράγματα Γάλλοι αγρότες πήγαν τόνους κοπριάς και σάπια λαχανικά Και τα άδειασαν σε κυβερνητικά κτίρια <Ρουρα> Ε βέβαια Πήγαν μπροστά στα κτίρια και τους άδειασαν την κοπριά και την κατάστασή τους Και τα σάπια του λαχανικά γιατί κατε... υπέστησαν καταστροφή από το εμπάργο κατά της Ρωσίας Με τις μειώσεις των τιμών που πήγαν στον Πάτο Αυτά κάνουν Λοιπόν, αй τώρα καθάριζε Βγάλ το... τον υπουργό όξο να καθαρίσει την κουπριά Μην ξεχνάς ότι ο πρώτος που κήρυξε τον πόλεμο Εναντίον της Ρωσίας Είναι ο πολέμαρχος Βενιζέλος δο... Τώρα Τώρα πρόσεξε Εσύ μη στεναχουριέσαι το ότι η Κομισιόν παραδέχθηκε ότι απέτυχε το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 που αφορούσε την ενίσχυση οικονομικών ασθενέστερων ομάδων στην ενομένη Σου Ευρώπη, μήμως την αχωριέσαι καθόλου. Διότι η φτώχεια καλπάζει ανεξέλεκτα. Τι είναι αυτό ρε. Τι φαντάσματα ακούω σήμερα. Λοιπόν, η φτώχεια Καλπάζει ανεξέλεκτα Η ψαλίδια πλούσιων φτωχών όλο ανοίγει Όλα Είναι Μια χαρά Τώρα, παραδέχτηκε η Κομισιόν Ότι το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 Απέτυχε ε, Και τι έγινε Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ Να Έλα ρε παιδί μου, έλα, απίστευτη συζήτηση. Στη Βουλή έγινε συζήτηση, προσέξτε μεγάλε, στην Ελληνική Βουλή έγινε συζήτηση για την πολιτική και το σεξ. Ο βουλευτής της Πατριωτικής Νέας Δημοκρατίας Δαβάκης είπε προς τον Σκρέκα. Ο Σκρέκα είναι ο νέος υπουργός ανάπτυξης. Λοιπόν, ε... αντί, συγχαρητηρίων, αντί συγχαρητηρίων ο Σκρέκας του είπε θα σου πω τι έλεγε ο Αβέροφ. Η πολιτική είναι σαν το σεξ Δεν έχει σημασία η προσπάθεια Αλλά το αποτέλεσμα Ε κάτι ήξερε ο Βαγγέλης Για να το έλεγε αυτό ε, Πολιτικέ του απόγονες Σκρέκα ε, Είσαι της ιδέα Συνομοταξίας Λοιπόν ο υπουργός βέβαια ο, σκρέκ, ο, ο Σκρέκας Αυτό το τόπο Δαβάκης Ο πατριωτόπουλος Δαβάκης του Σκρέκα Ο Σκρέκας κοκκίνησε Αλλά μια γαλάζια βουλευτής Μάλιστα τη οποία ο αδερφός είναι ηγούμενος σε μοναστήρι Δεν σας κάνουμε πλάκα τώρα Απάντησε όπως Λοιπόν, καμιά φορά πονάς Αλλά σου αρέσει Έτσι είπε η γαλάζια βουλευτής Εσύ πονάς Παρακαλώ <Και> Α, Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να μεταφέρω ακριβώ τη που τη λέει Ακροατή. Είχε δίκιο μου λέει ο Αβέροφ, γιατί η πολιτική στην Ελλάδα πρέπει να πηδάει του Έλληνε για να τρώνε το παντεσπάνι του. Πολιτική... Πρέπει να πειΔάνε του Έλληνε. Λοιπόν, αλλά η γαλάζια, ε, καμιά φορά πονά, αλλά σου αρέσει. Σι όταν πονά σου αρέσει, ε. Σου αρέσει πολύ. Έλα τρε, παιδιά ξέρω, μην με τώρα στι να πούμε. Αυτά τα προσέξτε, αυτά γίνονται από του από τους σωτήρες από απ' τους Εγώ τι να σου πω δηλαδή Να μην σου μεταφέρω την είδηση Δεν γίνεται Δεν γίνεται σου λέω Στις 12 σήμερα Γίνεται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο Στα προπήλαια Λοιπόν, ωραία θα γίνει πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο Κωνάς και σ' αρέσει Παρακαλώ Γεια σου πλούδα τον Εμένε". Το γουστάρι είναι το πετσί μα ε, τέλο, τέλος, τέλος, Καλά είσαι. Ε, υπομονή, πόσο θα μου πεις. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να είσαι καλά ρε φίλε. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα φλούδα μου. Εσύ τουλάχιστον πονάς, αλλά δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, ωραία, θα κάνουμε πανεκπαιδευτικό... Ε, η Ολμέ! Θα συμμετέχει η Ολμέ. Και διοικητική υπάλληλη του Πανεπιστημίου. Και καλούν μαθητέ και φοιτητέ. Ωραία. Και τι έγινε, Ρε Μεγάλε, που θα γίνει πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Τι! Θα αναγκάσει τον Λοβέρδο να πάρει πίσω αυτά. Οι μόνοι που μπορούν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση είναι οι μαθητέ. Αφήστε τώρα Ολμέ και. Σουλουμουτούκου, τσιτσυρί, τριατούβλα όρθια. Αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Οι μόνοι που μπορούν να την ανατρέψουν την κατάσταση είναι οι παθώντε. Οι μαθητέ. Όλοι οι άλλοι είστε σάλτσα Απόξω δηλαδή για, να, για το μεροκάματο Για να βολεύουμε την κατάσταση Οι μαθητές μόνο Οι παθόντες μπορούν να ανατρέψουν Την οποιοδήποτε κατάσταση Μπορούν να την, ανα, την ανατρέψουν Οι παθόντες Λοιπόν τι έχουμε Η οικογένεια Κυριακοπούλου Την ξέρεις φυσικά φαντάζομαι Έχει 11 ορυχεία στην Ελλάδα 6 εργοστάσια και 2 κέντρα διανομής Πουλήθηκε, πουλήθηκε Τσακα τσακα σε μια από τις Ισχυρότερε παγκόσμιος επιχειρήσει του κλάδου, στη Γαλλική ημερίζω. Καλά, τι λέω την εταιρεία. Λοιπόν, οι 600 εργαζόμενοι και οι συμβάσει εργασία, αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν, διότι είναι μέσα στι επενδύσει και στι αναπτύξει τι οποίε σα έχει υποσχεθεί ο Σαμαρά. Μιλάμε, θυμόσαστε τότε με τη χαλιβουργική, που λέγαμε άλλη 200 στον δρόμο. Μετά με την άλλη ιστορία, δεν θυμάμαι τώρα της εταιρεία άλλη 100 τόσοι στον δρόμο. Τώρα λοιπόν με την εταιρεία αυτή άλλη 600 ορίστε να κάνετε. Πού ξέρω εγώ τώρα ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω τώρα Αυτά είναι κόλπα δύσκολα μεγάλα Που τα κάνουν επιχειρηματίες Τώρα γιατί πούλησε ο Κυριακόπουλος Για 350 εκατομμύρια ε, ε, Αξίας δισεκατομμυρίων κιτάσματα ε, Κοιτάσματα και τα λοιπά Τι να σου πω Ό,τι και να σου πω θα σε κοροϊδέψω Δεν γνωρίζω από αυτά τα πράγματα Το τελευταίο οριχείο που είχα Το έκλεισα γιατί το γιομίσε μπακακάκια Δεν άντεχα το κουάξ κουάξ Και το πλήσα Τι να σου πω Κυρία μου και κυριέ μου με ρίγη Θα σας με την είδηση. Θυμόσαστε που σας είχαμε παρουσιάσει του, α, Που έκανε ποιητική συλλογή τώρα, Πρώην τώρα Διευθυντής του Μέγκα ο όπου είχαν μαζοχτεί εκεί κάτι λαλάκιδες, κάτι παπάκεδες πολιτικοί όλοι για να δοξάσουν τον ποιητή. Ε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, ο ποιητής, λοιπόν, δέχθη νέες τιμές χθες, διότι ο συνθέτης Παπαδημητρίου μελοποίησε, θα έκανε μελομένα εντελώς το Ρομπέν των Θαλασσών, τραγούδι είναι αυτό, ο χορός των Κολασμένων, τραγούδι είναι γι' αυτό, το Τρίτο Κουδούνι, Μασταπε ο Ελευθέριος Αρβανιτάκης. Όχι, η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Λοιπόν, ο Βασίλης Παπαγκόσταντینو, η Φωτεινή Δάρα και ο Γιώργος Μαργαρίτης Η Ελλάδα είναι αυτή ακριβώς. Αυτή ακριβώς που ακούσατε αυτή τη στιγμή. Ο συνθέτης και οι καλλιτέχνες. Για τον Ποιητή δεν συζητάμε. Για τον Ποιητή δεν συζητάμε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ανέλησέ το στο μυαλό σου όσο γουστάρισ και αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν έτσι λοιπόν συγκεκριμένοι όλοι μαζί αφού μαζόχτηκαν εκεί έφαγαν ή πιαν έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα και στην τέχνη και αποχώρησαν χορτασμένοι γιομάτη ρε παιδί μου μουσική, ποίηση και Ελλάδα πατρίδα Αυτά τα ωραία Ωραία, κομμάτι αυτό <Τι> Λοιπόν που λες Ελληνάρα ε, ε, μου <Τι> Για να δούμε κανένα είδη στη λεπτεία Για να βρούμε κανένα ωραίο τραγουδάκι Δημοκρατικές, πάντα δημοκρατία Πάντα δημοκρατία Γιούνκερ, παρακαλώ και... ναι, ναι. Μεγάλε ε, Το ότι κουμαντάρεις τη ζωή σου Καλά κάνει. Με την ε, ξεφτυλισμένη ψήφο σου Και τις ξεφτυλισμένες ομάδες σου Και τα κόμματά σου Δολοφονείς και μας που δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία Με την ψήφο σου και την στήριξη των αρχηγών σου Αυτό το άθερμα ο ναζίστας ο Γιούγκερ Αυτό το, το, το, το ναζιστικό πιόνι σου ΕΕ Ευρώπης, ε, Ανέλαβε όπως λέγαμε προχθές Και ένας από αυτούς οι οποίοι θα έχει εκεί στην κυβέρνηση του είναι και ο Αβραμόπουλος Προσέξτε Δεν τρέμω μπροστά σε πρωθυπουργού Είπε ο Γιούγκερ Λοιπόν διατρανώνοντας την πρόθεσή του να αντιδράσει σε κάθε αδικαιολόγητη επίκριση από όπου και αν προέρχεται εμείς ρε άθυρμα, ρε μεθίστακα να, να ζηστεί διότι είναι φοβερότερο να είσαι μεθυσμένος να ζηστείς έτσι λοιπόν αυτό το, το άθυρμα λοιπόν το όρθιο σφαχτάρι το να κύτταρο, δεν σου είπαμε να τρέμεις μπροστά στον οποιοδήποτε αλλά δεν μπορείς με την ισχύ που σου δίνει η θέση σου αυτή τη στιγμή Να τους ξεφτιλίζεις κιόλα. Βέβαια απ' την άλλη θα μου πεις ότι τους χρειάζεται Γιατί τέτοια πιόνια που είναι Καλά να πάθουν Διότι όπως λέγαν και οι πρόγονοι του Γιούγκερ Τον προδότη Πολύ αγάπησαν Την προδοσία Ουδής Κατάλαβες yeah. Λέμε τώρα ρε παιδί μου Και στο τέλος τους στείλανε κι αυτού στον τοίχο Οπότε καλά κάνει και τους ξεφτιλίζει Ο ναζίστας Γιούγκερ όλους τους πρωθυπουργούς με αυτά που λέει δεν είμαι ο τύπος, προσέξτε τώρα αυτό το πράγμα που άμα κλάσει καναρίνη στο κλουβί του θα φτάσει τρέχοντας στην επαρχία Γουάν της Κίνας δεν είμαι λέει ο τύπος που τρέμει μπροστά στους πρωθυπουργούς ή άλλου θεσμούς μεγάλε κανόνισε εσύ τώρα τι θεσμό έχει στην Ελλάδα και ο Γιούγκερ την γράφει, τον γράφει αυτόν τον θεσμό στα παλιά του τα παπούτσια. Αυτοί είμαστε. Κατάλαβε, Ναι Ρε φίλε, μη με τρελαίνει. Πότε είχε δημοκρατία η Ηνωμένη Ευρώπη για να σταματήσει τώρα. Γιατί μου είπε ένα φίλο εδώ, μετά και από αυτή τη δήλωσή του. Δεν νομίζω κανένα να πιστεύει ότι στην ναι, Ευρώπη υπάρχει δημοκρατία. Πότε είχε δημοκρατία η ή γιατί έγινε ή γιατί έγινε η Ενωμένη Ευρώπη. για να υπάρχει δημοκρατία. Δημοκρατία όπω την έχεις εσύ στο κεφάλι σου, όπω την έχω εγώ. Γιατί και ο Τσαουσέσκου δημοκρατία είχε. Εντάξει. Και ο Χίτλερ δημοκρατία είχε. Και ο Γιούγκερ δημοκρατία κάνει αυτή τη στιγμή. Στην... Αλλά ό,τι δημοκρατία που στο κεφάλι του ο Ιούγκερ και η ΕΕ σου Ευρώπη. Αυτά λοιπόν είπε αυτό το καθικό κάθαρμα, λοιπόν, αυτό το όρθιο σφαχτάρι, το οποίο επαναλαμβάνω πουλάει τσαμπουκά από μια θέση την οποία σκίστηκε ο Τσίπρας και ο Σαμαράς για να αναλάβουν. Προσέξτε, ο Τσίπρας ο αριστερός και ο Σαμαράς ο δεξιός έδωσαν και τα σόβρακά τους για να γίνει πρόεδρος ο Γιούνκερ. Εγώ μεγάλε τι άλλο να σου πω τώρα... Α, τι άλλο να σου πω τώρα Και φτάνει λοιπόν ο Γιούγκερ Να λέει αυτά που λέει Εγώ μεγάλε δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο Το μόνο που Μπορώ Να σου πω Είναι Να Σε καλέσω Να ακούσουμε τον Τζόρνταν Παρέα σε ένα υπέροχο τραγούδι Και να γυρίσουμε να κλείσουμε Τζόρνταν Τσομίδη Γιατί το φως όταν θα βγει θα την τρομαξει Και το σκοτάδι τώρα πια έχουμε για πάρη με Μες στη ζωή μας που ποτέ δεν θα φτιάξει Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει για μας ποτέ, για μας ποτέ, μη ξημερώσει αφού μας έχει η ζωή τόσο κληρώσει Για μας ποτέ, για μας ποτέ, μη ξημερώσει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 Αχουμας έχει η ζωή τόσο πληγωσι. Για μας ποτέ, για μας ποτέ μη ψιμερώσει. Αχουμας έχει η ζωή τόσο πληγωσι. Για μας ποτέ. Απίστευτος η Ορδάνης Τσομίδης. Κυρίες μου και κύριοι, <Κι> τέλος. <Κι> για σήμερα. <Κι> Μίνετε συντονισμένοι στους 101,5. <Κι> Ράδιο Άρτα θα ακολουθήσουν τα γλήτια του καναλάρχου. <Κι> ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή, για τις παρατηρήσεις σας, <Κι> για την ακρόαση. <Κι> Όπου γιαν είστε, να είσαστε πάντοτε πολύ καλά, μα πολύ καλά. <Κι> για και χαρά <Κι> Radio Arta 101,5 FM Stereo.